Λοιπόν, να δούμε σε αυτή τη φίλη, αβεβαιώ ότι Συνεχίζουμε σήμερα Δευτέρα Λέμε και καλή εβδομάδα και καλό μηνά Έχουμε μεγάλη Δευτέρα σήμερα Όλη η μεγάλη παρέα του Αλμπέντο είναι μέσα Γιατί οι Έλληνες σε κάθε Δευτέρα, ναι, εκτό την επόμενη που είναι Δευτέρα του Πάσχα, δεν έχουμε πρόγραμμα. Όπω είπα πριν, αγαπητοί φίλοι, τελειώνουμε τη ροή μα Πέμπτη βράδυ και ξεκινάμε Τρίτη απόγευμα. Ο σταθμό θα ανοίξει από την Τρίτη το πρωί και θα παίζει μουσικέ. Εννοείται. Και καλησπέριζω τη φιλενάδα μου, τη Μαρία, την αγαπημένη όλων, την κυρία Τζάνι. Καλησπέρα σας προ Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή ανάσταση αυτού που θα πούμε. Τι πραγματικά είναι. Ε, είναι η Ανάσταση Γιατί θα το αποδείξουμε σήμερα Λοιπόν λέει θα αποδείξει σήμερα την, τα περί της Αναστάσεως Τι ανασταίνεται πραγματικά Συμβολικά και φιλοσοφικά. Βεβαίω, ναι. Δεν θα αφιερωθεί μόνο στο γεγονός το γνωστό που ξέρουμε. Ε, Εκτάκτο σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άδωνη. Που και είναι ένα αντίστοιχο Και του 15, 15 θεούς από 15 ξεχωριστού πολιτισμούς Μάλιστα. Που έχουν αντίστοιχο έθιμο. Που έχουν εσταυρωμένου θεού. Που αναστένονται την τρίτη ημέρα. Δεκαπέντε. Δεκαπέντε. Αυτό μολύτε. Και έχουμε και άλλους τέσσερι που δεν σταυρώνονται, δολοφονούνται. Έλα. Ναι, και αναστένονται. Ωραία. Λοιπόν. Χαλάρη σε βλέπω. Καλά σε βλέπω. Γιατί ανησυχώ για σένα, Ξέρεις το λόγο. Σε βλέπω καλά, ξεκινάμε. Ε, θα ήθελα να πω. Δεν μπορώ να μην το πω. Περίμενα στην ουρά για να Α, ναι, επαναφορτίσω αυτό, την κάρτα μου Και σχολιάσαμε με έναν για κύριο και μια μεταφοράς. κυρία που ήταν μπρος πίσω από μένα Λοιπόν ότι ε, δεν ήταν ουδής μαυρούλης μελαμψό Και αναρωτιέμαι, τους πληρώνουμε το ρεύμα, τους πληρώνουμε το νερό Τους πληρώνουμε το και ενίκιο. τις κοινωνίες, οι ταλέποροι Έλληνες Και το ενίκιο και καλά και τα επιδόματα ναι. όλα ναι. Καλά τι σου η ιδέα θα, δεις, θα ζεις εδώ τσάμπα Θα πληρώνεις κυρά μου θα πληρώνεις. Όχι τα δικά σου ολονών Όχι δεν κατάλαβες Το να, το να πληρώνω ε, Των υπολείπων Ελλήνων Όλοι μας να βάζουμε Για να βοηθάμε Στην κρίση που μας προκάλεσαν Τους Έλληνες το καταλαβαίνω Αλλά τους αλλοδαπούς και δεν μιλάω τώρα, μη μου πούνε για πρόσφυγες Και συμπαρομαρτούντα μένα <Πεμένα> μιλάνε Άιντε Εξάλλου όπως είπα χτες στην εκπομπή που είχαμε Στους άγνους επισκέπτε, ε, Ο φίλος σου Έχεις νωρίμιες Πώς να το κάνουμε Ο Γλέτσος, ο Απόστολος μωρέ, Αυτή η περσόνα η τρελή ναι. Η ηθοπιάρα Κάποτε ήταν και φίλος μου ε, Είπε το εξή. Έχει γεμίσει τη στυλίδα από διαμερίσματα φορτωμένα με γεμάτα Εγώ τον αγαπάω ιδιαίτερα γιατί είναι ζωόφιλος εκτός των άλλων Έχει γεμίσει τα διαμερίσματα φορτωμένα και γεμάτα αναμνήσεις αλλοδαπών, τιούτων και άλλων φίλων πως λέει και λέει να παντρεύονται λέει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για να φτιάξουμε τη νέα γενιά Ελλήνων και είπα επειδή έχει μια αδερφή να ξεκινήσει από την αδερφή του να τη δώσεις σε έναν Πακιστανό, σε έναν Αυγανό, σε έναν οποιονδήποτε, Αλγερινό, Σομαλό, έχουν πόλεμο εκεί κάτω. Γιατί σε ένα δύο κράτη έχει πόλεμο. Μπος έρθουν και από την Κορέα τώρα. Α, από πάντως δηλαδή, έρχονται. Δηλαδή εδώ τι είναι, βρήκαμε ανοιχτά και μπάτε σκύντε αλέστε και αλεστικά ναι. μην δίνεται. Μάθανε ότι Πηδιόμαστε και τα λοιπά. Πηδιόμαστε και πλακώσαν και οι και υπόλοιποι. και οι και υπόλοιποι. Ναι. Ε, άρα π... πρέπει να κόψουμε το π <laughs> Λοιπόν, μου, κυρία, Λέμε λοιπόν σήμερα εκτακτός και εξαιτία και των Τις, ε, ε, ε, παθών εγωμάδος. και αναστάσεως του ε, Ιησού, τον, της Χριστιανοσύνης ναι. ε, Εγώ η οποία είμαι εντελώς ανεξήθρησκή ε, και το θρησκευμά μου είναι... η ε, ε, το συμπαντικό πνεύμα και οι αξίε του ανθρωπισμού που επεξεργάστηκαν οι προγονείς μου ναι. και από αυτή την άποψη είμαι βαθύτατα θρησκευόμενο άτομο, ε, θα προσπαθήσω να διαφωτίσω ναι. τους φίλους μας και τις φίλες μας με μερικά πράγματα που δεν τα γνωρίζουν. Βεβαίω και έτσι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν... Εκεί γύρω στα τέλη του Μάρτη, αρχές του Απρίλη, υπήρχε και η Ταφή και η Ανάσταση του Αδόνιδος. Μιλάς για πόσο πίσω τώρα, έτσι λίγο Μιλάω να μας Μιλάω για βάλεις. την αρχαία Ελλάδα. Ναι, 500 χρονιά πριν το τη μέτρηση την παρούσα, 1.500.000 πόσο. Οπωσδήποτε 2.000. Παρακαλώ. Ενεχίστε. Λοιπόν, αυτός ο υπέροχος σε νέος ο Άδωνης, ε, η παράδοση μας λέει ότι ήταν γιος μιας βασιλόπεδος που ακούει στο όνομα «Μοίρα» Ή δύο ρό Ή σμύρνα... Τα σμύρνα που έχουμε εμείς... Το αρωματικό φυτόν κτλ... Που κατά μία παράδοση... Είναι κόρη... Του βασιλέως του Λιβάνου... Που ακούει στο όνομα θεία Έψιλον α Άλφα σίγμα... Ή του Κινίρα ενός ε, Κυπρίου ε, βασιλέος, ο οποίος όμως ταυτόχρονα είναι και ο ιδρυτής της Πάφου της Κύπρου. Μάλιστα. Ε, Αυτή η Βασιλόπες, η Μύρα Ισμύρνα, ε, από μία... Ε, Έξου και Ισμύρνη. Ναι. Ε? <laughs> οργή ε, του Θεού Ηλίου ή κατάλληλους κατά άλλη εκδοχή της παράδοσης της Αφροδίτης, διότι λέει, είχε πει, έλεγε διαρκώς, ότι έχει πολύ πιο όμορφα μαλλιά από την Αφροδίτη. Μάλιστα. Και θύμωσε η Αφροδίτη. Ε, τώρα, δεν λέει παράδοση, γιατί θύμωσε η άλλη παράδοση ο Βασιλεύς Ήλιος. Ε, ενέβαλαν στην ε, καρδία της έρωτα για τον πατέρα της. Uh, το, αυτό. Ναι. Και ε, ε, εκεί αυτή τον ξεγέλασε ή κατάλλου τον μέθησε και χωρίς να γνωρίζει με ποια κοιμάται ο πατέρας της, εκοιμήθη μαζί της δώδεκα νύχτες. Oh. Κάποια στιγμή συνειδητοποιεί από έναν κρυμμένο λίχνο που έδινε λίγο, γιατί αυτή είχε φροντίσει να μην υπάρχει φως. Απλά ένα αχνό, ε. Ένα αχνό, την α, αναγνωρίζει, και άρχισε να την κυνηγάει με γυμνό σπαθί. Πρέπει να πούμε ότι... αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία, μεγάλο σφάλμα, λάθος μεγάλο... γιατί αμαρτία σημαίνει σφάλμα, λάθος ε, για την αρχαιότητα... και η ίδια... Εξαιρετικά ντροπιασμένη ε, Χρυβόμενη και φεύγουσα Από το κυνήγι του πατέρα της Παρακαλεί τους θεούς και τις θεές Όποιος ή όποια την λυπηθεί Ακούστε να την κάνουν ένα τίποτα Ανάμεσα στους ζώντε. Ή τους νεκρούς. Ένα τίποτα... Ανάμεσα στους ζώντες... Ή τους νεκρούς. Ένα τίποτα... Για να, τίποτα ζώντες, για να ξεπληρώσει... Την, Αμαρτία. Την, το σφάλμα της. Το σφάλμα, ναι. Και την τροπή τη. Την ελπίθη ο Δίας... Ή η Αφροδίτη... Ένας μύθος λέει ο Ζέφς, ένας μύθος λέει η Αφροδίτη και γνωρίζοντας ότι στα σπλάχνα της έχει τον καρπό του ανίερου αυτού ε, σμιξήματος με τον πατέρα της και την μετατρέπει σε ένα φυτό. Προφανώς ένα δέντρο πόδε στη Σμύρνα, όπου το ρετσίνι του που είναι αρωματικότατο, υπερβολικά Αρωματικότατο, είναι τα δάκρυα που χύνει στο Δίνεκες Έχινε. για την Ιεροσυλία. Μάλιστα. Γιατί αυτή την προκάλεσε ναι. και ο πατέρας της δεν γνώριζε. Όταν α, γεννήθηκε ο ε, Αδωνής, τον επήρε η Αφροδίτη, τον έβαλε, τον έκλεισε σε ένα ε, αρωματικό προφανώς από τη Σμύρνα, ε, από τον κορμό, από εκεί, ένα ε, σαν λίκνο και το παρέδωσε ε, στην Περσεφόνη και της είπε να μην το ανοίξει μέχρι να πάει να το πάρει. Ναι. Η Περσεφόνη όμως το άνοιξε. Προσέξτε, η Περσεφόνη όταν παρέλαβε το Νάδονι ήτανε στο Νάδι. Ήτανε η περίοδος που ήτανε Στον, στον κάτω κόσμο ναι, στον να το πούμε κόσμο. έτσι. Λοιπόν το άνοιξε η Περσεφόνη και εκπλαγήσα από την ομορφιά του άδωνιδος <σχ> Ήθελε να τον κρατήσει. η Αφροδίτη όμως τον διεκδικούσε και την λύση την έδωσε ποιο άλλος ο Δίας. Ε ναι. Και ακούστε τι είπε ο Δίας. Ταφεντικό. Ναι. Ο Άδωνης λοιπόν το 1 τρίτο του έτους θα το διαθέτει για πάρτη του και θα ζει όπου ήθελε αυτός. Το 1 τρίτο του έτους. Έτους. το άλλο ένα τρίτο θα ήταν με την Αφροδίτη και το άλλο ένα τρίτο θα ήταν με την Περσεφόνη Ωραία μοιρασία αυτή Ναι Αντιλαμβάνεστε <ΣΣ> ότι ο Άδωνης συμβολοποιεί σε όλους τους πολιτισμούς τον σπόρο ο σπόρος, ο κάθε σπόρος που είτε σε τρεις μήνες είτε σε πολλαπλάσιο τον, του, του, του τρία θα εκδηλωθεί. Έτσι πρέπει να, κλει, να κρυφτεί σε κάποια σπλάχνα ναι. κυρίως τις γης για να... για να γονιμοποιηθεί. Όχι για να ξαναφυτρώσει. Ναι, αυτό ναι. Δεν μου λες, ρωτάνε εδώ αν ε, γνωρίζεις την ετοιμολογία της λέξεως άδωνις; τι θέλει να πει είναι εστερητικό το α είναι, έχει μέσα τη δόνηση δηλαδή αυτό θέλουμε ε, να ακούσουν ε, ετοιμολογικά με τα γράμματα όπως γράφτε. Ναι, έχουν δίκιο αλλά και το είχα υπόψη μου να κοιτάξω το Λίγκλη Σκότ ωστόσο να μου επιτρέψουν να δεν πειράζει. το πω Γιατί έχω μια άποψη εγώ αλλά καλύτερα... την άποψη, Ας μην είναι δεδομένη Δεν ναι. πειράζει. Ε... είναι ρητορική δεν έχει να κάνει ναι, ναι. Ε, Όχι δεν πιστεύω ότι αυτό το α Είναι αστερητικό α, Αυτό το παγώ δεν το είπε ο φίλος Ο φίλος ρωτάει ναι. είναι ετυμολογία απλώς Ναι όχι ε... <coughs> α, Συμπληρώνει ο Πέτρα Αν ε, βγαίνει από το άδο Δηλαδή Εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε <coughs> Δεν νομίζω, ε, αυτό που εγώ έχω μες στο μυαλό μου ναι. και πολλές φορές έχω κάποια πράγματα που τα έχω διαβάσει πάρα πάρα πολύ καιρό πριν και απλά έχουν επουσιωθεί σε μια ε, γνώση ναι, ναι, ναι. αλλά Πάντα με την <και> επιφύλαξη ότι τους οφείλω να κοιτάξω σε πολλές πηγές τους εδώ. λέω επειδή μου ζητάς τη γνώμη μου ναι, ναι. ότι Ας πρέπει είναι να είναι μάτια, να το, ε, από το ε, δάο δηλαδή το θέμα να είναι το δά που, ε, που σημαίνει χώρος γης εξουκεδασμός έτσι, <δάφος>. και δήμος ή δάμος ή ναι. δά. ναι, έδαφος ή ναι. έδαφος λοιπόν η, το, το, το θέμα δά λοιπόν παρόλα αυτά θα το ξαναδούμε ναι. αυτή είναι ό,τι εγώ θυμάμαι αλλά ε, θα το δούμε πρέπει πάντως τους προετοιμάζω το κρατάμε και ότι, προβληματισμό. όπως και οι λέξεις έρως όπως και άλλες λέξεις αυτή και τα λοιπά ε, πολλές ετυμολογίες γιατί ναι. είναι πρωτοελληνικές και δεν είμαστε σίγουροι για την αυθεντική ετυμολογία Ότιος. της λέξεως παρόλα αυτά εγώ δεσμεύομαι να τους φέρω έπρεπε να κοιτάξω για να βρω τους 15 εσταυρωμένους θεούς Εντάξει, και αναστηφέντας Ποιο λοιπόν, σημαντικό αυτό για σήμερα που θέλουμε να ακούσουμε από σένα Τώρα η συμβολοποίηση του Άδωνη ως σπόρου, στην ίδια περίπου ε, περίοδο που και οι χριστιανοί βάλανε την Ανάσταση... Αντίστοιχα. Αντίστοιχα. Ε, με τις ίδιες ακριβώς τελετουργίες, ναι. γιατί μας έχει διασωθεί... Ε, τι κάνανε παντού οι κυρίες και οι κύριοι στην ταφήν του Αδόνιδος. Που την επανελάμβανον κάθε χρόνο και την Ανάσταση. Στην ίδια εποχή. Ναι. Λοιπόν, αρχικά παίρνανε ένα, κάνανε σεξόανο, όπως και εμείς. Ναι. Έχουμε, ναι. Δεν έχουμε το σώμα Έχουμε ένα, ένα ξόνο Ένα κέντυμα και, και Ή μέσα ένα, ένα σταυρωμένο ξύλινο Ή από οτιδήποτε Λοιπόν Τον πλημμύριζαν με άνθη Και με προσε, Προσέξτε ε, Φυτά Που αναπτύσσονται πολύ γρήγορα Αλλά και μαραίνονται γρήγορα Ταχύτατα ναι. Ε, όπως είναι αυτά τα αρωματικά, δυόσμος, αυτό και τα ναι, λοιπά, τα οποία τα πάντων. βάζανε σε, σε ε, ε, δοχεία ναι. πύληνα ε, και τα λέγανε mm. κήπους. Αμπά. Και, και τα, ναι, τα προετοιμάζανε λίγο πριν και τα παίρνανε από εκεί και τα βάζανε για να έχει και τη μυροδιδιά. Όλα. Και όλα αυτό κρίσιν. έρθα σε εμάς ως που λέμε ναι, σήμερα ευρύτερα. Ναι. Ε? Και, τα, και τα βάζανε δίπλα του. Λοιπόν. Δεν μου λες, γράφουνε κάτι εδώ. Ναι. γιατί έσβησε το από το Προσπαθούν να ετοιμολογήσουν τώρα τη λέξη αδωνής. Είναι ψυχασθενής όλοι τώρα, καταλαβαίνει. Λοιπόν, ο, ένα καλό λέει εδώ μια κυρία, η αμφιτρίτη, λέει «Ο Άδης είναι έδης με Ναι. ίσον το εδές, το ορατό σύμφωνα με τον κρατήλο». Λέει, το κρατάμε, το αναφέρουμε. Ναι, ε, κοιτάξτε, μετά τον πρώτο αιώνα... Ναι... Ε, Υπάρχει πάρα πολλή ευθερεσία και στις ετυμολογίες, ε, αλλά και στην ερμηνεία ε, ναι. αυτών που έχουν λεχθεί. Ε, όχι σε όλους βέβαια, ας πούμε ο Πλούταρχος είναι αυθεντία, ναι. γιατί ο Πλούταρχος κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Αλλά... Υπάρχουν όχι, όχι κάποιοι υπόλοιποι. οποίοι είναι υποχρεωμένοι να, να πάρουν και την νέα θρησκεία, είναι κρυφά ναι. να είναι Έλληνες γιατί διαφορετικά δεν θα επιβίωναν Έτσι. και κάπου, κάπως προσπαθούν να κάνουν και ένα συγκερασμό. Ε, το κρατάμε όμως και ναι, θα ναι, το δούμε, ναι, ναι, ναι, αλλά ναι. δεν νομίζω ότι ναι το, ότι έχει σχέση με, με το έδαφος και το, το υπέδαφο, αυτό είναι δεδομένο, έτσι, το είπαμε δάς, έτσι, εξού και δήμος ή δάμος, ναι. ε, αυτός που κατοικεί στον ίδιο χώρο. Ένα κομμάτι λαού που κατοικεί στον διαχώρο Έχει κοινά πράγματα και τα λοιπά. Αλλά α τα αφήσουμε αυτό τώρα Πάμε να παρακάτω λοιπόν στο έθιμο Τελείωσε η ετυμολογία Ναι και θα ναι, το δούμε αυτό που έλεγε ο Να είναι πλέον ναι. η βέβαιη ότι θα του φέρω όλες ναι, τις μου, ετυμολογίες το. Λοιπόν ε, Πάμε λίγο λοιπόν τον, το, Του κάνανε λοιπόν την έκθεση Έχεις 15 να πεις και είμαστε ακόμα στον ένα, ναι. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι τους κανα, του κάνανε την έκθεση άλλοι, 15 πλά Αδόνιδο. Ναι, αυτό λέω. Και πλά Χριστού. Και πλά Χριστού. Ναι. Είμαστε λοιπόν ακόμα στον ένα, ναι. Του άλλου θα του πω. Πιο γρήγορα. Ε, έτσι για να πληροφορηθούν. Ωραία, να στο τσιγάρο σου που λέει, Δώσ' μου φωτιά που λέει για τα Λίδια, βάζω. Έφυγε και αυτή. Όχι, ο σύζυγό τη. Λοιπόν, έχω χαλάκι Βαγγέλια, αγαπητοί φίλοι. è per me che mi A annas ma come albedo che ha serate lì a con Λοιπόν, άρχισε και βρέχει, είναι ένα κομμάτι του Βαγγέλ ιδιαίτερο και έχω και ένα ιδιαίτερο άτομο εδώ, κάθε Δευτέρα βράδυ την κυρία Τζάνη, η Μαρτών Παναγία μου. Για συνεχίστε, κυρία μου, έχουμε άλλους 14 πλάς αδόνιδος που έλεγε και ο Ισίωδος. Μ' άρεσε okay. το πλάς πολύ. Εκτός. Εκτός, mm. ναι. Πώς λέμε, πλάς πλάς. Ναι, χωρίς να, να θρήσω αυτόν. Ναι, ναι, ναι, για πάμε. Λοιπόν, ο, ο σπόρος ήταν σε κάθε πλάσμα, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν η τροφή, ήταν η αναπαραγωγή των πλασμάτων γιατί και εμείς από σπέρμα και όν γεννιόμαστε και η κυοφορία του είτε στα σπλάχνα της γης είτε σε μια μήτρα κάποιου πλάσματος, γιατί οι μήτρα δεν έχουν μόνο οι γυναίκες, έχουν όλα τα θηλαστικά και, και τα ανώτερα και τα μεσαία και τα κατώτερα. Αυτό για να μην ξεχνάμε, τι είμαστε. Αυτή λοιπόν η ερωτελεστία που... Συμβολοποιείται με το τρία ή πολλαπλάσιο του τρία, έξι, εννιά. Είχε την έκθεση και τον στολισμό με άνθη και τα λοιπά και με τους κήπους που είπαμε ε, και ε, την ταφή όπου προσεφέρεται όλες οι χωές, όπως ας πούμε, οι χωηφόρες, όλα τα νόμιμα στο νεκρό. Και βεβαίως, είχαμε νεκρικά τραγούδια, ύμνους νεκρικούς και χορό γύρω από το σώμα του Αδόνιδος. Well, Υπενθυμίζω ότι... Και στην χριστιανική ταφή έχουμε τους ύμνους, έτσι, και τους ιερείς που γυρνάνε γύρω, γύρω, γύρω, γύρω από τον επιτάφιο, ενώ είναι εκτεθειμένο στο κέντρο της Εκκλησίας, ραντίζουν με μοίρα, είναι οι χωές που δίναν και οι αυτοί και ούτε, δεν χορεύουν βέβαια, αλλά φέρουν γύρω-γύρω ως αν να χόρευαν. Και αμέσως μετά η τρίτη μέρα ήταν η εξαλλαγή από την ημέρα του Πένθους και της Οδύνης για τον Άδωνη ήταν η μέρα χαράς διότι ο Άδωνης ε, ανεστε... ναι το τελείω, δηλαδή είναι η βλάστηση του σπόρου και βέβαια λίγο αργότερα θα έχουμε και την άνοδο της περσεφόνης που είναι η ανθοφορία και ο καρπός κυρίως που δένει Άρα θέλω μετά... να δείξουν εδώ ότι πέρασε η σκοτεινή περίοδος οι, μέρες, οι μεγάλες νύχτες του χειμώνα και ξαναξεκινάει η ζωή από την αρχή Έτσι, έτσι, είναι. έτσι, έτσι. είναι η επαναφορά της γονιμότητας Μπράβο. στα πλάσματα όλα, όλα και σε αυτά που θα συντηρήσουν τη ζωή Μάλιστα. και θα τις δώσουν τη δυνατότητα να ε, έχει ε, κανονική και όσο το δυνατόν πιο ομαλή εξέλιξη γι' αυτό και οι Έλληνες ε, είχανε μία ε, παράδοση να συλλαμβάνουν οι γυναίκες την ίδια περίοδο ώστε να ώστε στις εισημερίες ώστε να γεννηθεί το παιδί την ίδια, αυτή την εποχή για να έχει μπροστά του καλοκαίρι Καλοκαρία, στους πρώτους μεγαλώσει. κρίσιμους μήνες. Έτσι. Δηλαδή όλα τα είχαν πολύ ε, προσεγμένα και φροντισμένα. Ε, μια άλλη ε, συμβολοποίηση του Αδόνιδος εκτιμώ ότι είναι η εξής το καλός το οποίο είχε αυτή η μορφή συμβολοποιεί το καλός των πλασμάτων της φύσεως, ιδιαίτερα των φυτών, των δέντρων, ναι, mm -hmm. ε, που είναι το κάλος της φύσης. Αυτά είναι. Η φύση είναι πανέμορφη, είναι βοδιαστή, είναι πάνω απ' όλα σωτήρ. Γιατί αν δεν θα έχουμε τα προϊόντα της μάνας γης, την έχουμε κάνει από φυσιολογικό. Δεν κούφες. έτσι. Πάμε ένα διαλυματάκι, λοιπόν. Στην αλυσίδα Πάπαλα, που Πα, λένε για τα φίτια μου. Πάμε τραγουδάκι, τραγουδάκι. Βάζω το χαλάκι λίγο μπροστά να πάρουμε μια ανάσα από ένα καταπληκτικό άλμπομ του Βαγγέλη. Ο τίτλος είναι «Soil Festivities». Είναι πάνω από 30 χρόνια αυτό το κομμάτι, 35. Λοιπόν, να ακούμε «Albedo 14.com» «Γιατί οι Έλληνες κάθε δευτέρα βράδυ σ' 8» με την κυρία Τζάνι. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Νάτις Παπαμίτσου από το στούντιο της Κρήτης στο καιρού το Διάβα Έχει καλεσμένους δύο κυρίους Τον έναν τον έχω ξεχάσει Ο Και όπω έχω πει και θα λέω, το πρόγραμμα θα πάει κανονικά μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα. Θα κλείσουμε τελείω να ξεκουραστούν τα μηχανήματα, να κάνουμε ένα σερβις, να ανεβάσουμε με το χρήστο και τι πρόσφατε εκπομπέ επάνω. Για να μπορείτε να μπαίνετε να τι ακούτε στι ώρε που θέλετε εσεί. Οπότε μέχρι την Πέμπτη το βράδυ θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, κυρία Τζάνι, το μικρόφωνο συνεχίζουμε. Μια και λε αυτά. Ε, να ανακοινώσω τους φίλους και τις φίλες μας ότι στην επόμενη εκπομπή ε, ο κύριος μουσάς που συμφωνήσαμε και που μου είπε καταπληκτικά πράγματα ε, θα μιλήσουμε για δίμηνη και Σέσκλο και άλλες προϊστορικές περιοχές τι γνώσεις αστροφυσικής ναι και αστρολογία είχαν και τι βρίσκουμε σήμερα στα ερήπια τους και μιλάμε τώρα για κτίσματα που είναι πριν από την έκτην χιλιετία 7.000 και πίσω έτσι 9 από σήμερα ε... 9, ακούστε αγαπητοί φίλοι 9 Βέβαια. από σήμερα, έχω κάνει άκου τι έχω κάνει, είμαι και τρελός εγώ ξέρεις μονοήμερη, με πουλμαν πίτα, πεντά άτομα μέσα και αγιοταχή από πίσω που ακολουθούσαν μονοήμερη βόλο και το πήραμε καπάκι, σέσκλο, διμίνι τσιπουράδικα γορίτσα απάνω στο βουνό Ξανά κάτω, φαΐ επιστροφή 5 ναι. και 5, 10 ώρε στον δρόμο. Ναι, μόνο που δεν γνωρίζετε αυτά που είναι καινούργια πράγματα, ο Μουσά είναι συνεργάτη τη ΝΑΣΑ και όλα τα πράγματα φωτογραφίζονται και πηγαίνουν εκεί ε, δε, με δε. ανάλογη. Δεν θα τα πω εγώ τώρα. θα Θέλω να, να τα πούμε με τον κύριο Μουσά. Ναι, εδώ πετάχτη ο άλλο στο Βολιώτη τώρα. Άντε στα μέρη μα πάλι. Ναι, τι μα τσίπουρα εσύ. <laughs> θα πάρω εγώ την Τζάνι αγόρι μου και θα σου ήρθε μέρα θα μείνεις κόκαλα. Πάμε για τσίπουρα στο βόλο. Ναι, γιατί όχι. Από τη μέρα θα πάμε τάκ μπαμ και θα γυρίσουμε το βραδάκι. Εγώ μπορεί να μείνω εκεί γιατί έχω φίλους πολλούς. Ε, καλά, θα σ' αφήσω και θα φύγω και τίποτα, λέει θα το ανέκδοτο. Και θα με και θα φύγετε. <laughs> το, <έχω πει. laughs> ναι. λοιπόν, δεν το πω τώρα. Θα ήθελα να, τα τσίπουρα που θα πιούμε, ναι, να έχουμε γλυκάνισο. και πετροσωλήνες. πετροσολίνα γιατί θα τα σε Έτσι. στο φτερό. Βέβαια, λοιπόν. Καλά, είναι αυτό που λέει πάρε μαγκαλιά, μην πατήσω τα γυαλιά. <Κι> <Κι> Εγώ θα σε αφήσω, Πάμε θα πάω... Πάμε τώρα. Α, άκουτε, ασταμάταμε τρελάνες. Θα σε αφήσω, θα πάω στο αχλάδι, είναι λίγο πιο όλο. Ναι. Αφού Κάτω θα του κάνω ξενάγηση με ό,τι θα πούμε και με τον κύριο Μουσά και Μπράβο. τα υπόλοιπα. Γιατί μην ναι. ξεχνάτε ότι ένα από τα πτυχία μου είμαι, είμαι και του ιστορικού αρχαιολογικού. Έτσι. Λοιπόν, και θα σας αφήσω να πάω στο Αχλάδι, εγώ είναι λίγο πιο δω. Καμιά τριάνταρια χιλιόμετρα. Έχει αστακό μακαρονάδε απάνω στο νερό. <laughs> και έχω να πάω καιρό. Οπότε θα σε παρατήσω στο βόλογο εσένα. Και αν με πάρει ο Τασούλη τηλέφωνο, θα σε αληφθεί εσύ. Θα να σε πάρω. Θα φας, θα, θα στέριξει η καρδία σου Παρακαλώ. Να φας αστακομακαρονάδα Χωρίς εμένα Αφού εσύ θαράξε θα θα ε, ε, Τρώω μόνο ε, ε, ναι, ναι, ναι, ναι. Ψαράκια το, Ελάτε εσείς λέει και θα έχουμε ό,τι κολυμπάει <laughs> Το βλέπεις <laughs> Θα έχει φτιάξει ο καιρός Πάρε και μαγιό μαζί γιατί θα... Κολυμπάει και αυτή η τασούλη Βέβαια Λοιπόν, τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Και για την πρόθεσή τους Και για την προσφορά Φρέχουμε, Να είναι καλά ε, τι λες τώρα. Λοιπόν, για πάπτσε κανέναν άλλο να στον Πάμε λοιπόν να πούμε Να δούμε Ότι δεν είναι Τίποτα άλλο παρά Μια μίμηση Έτσι. Η Σταύρωση και η Ανάσταση Του κυρίου Ημών με Υ όχι με Ήτα ναι. η σου Χριστού η λεσχέλνικη γλώσσα σε βοηθάει ε, βέβαια βάλες όποιο γράμμα θες ναι λοιπόν, λοιπόν πάμε πάμε Έχω... λοιπόν στην Ινδία έχουμε τον Κρίσνα ουσάρα τώρα θα σου βάλω μουσικές ιδιαίτερες τώρα πάμε Σταύρωσης και ανάσταση. έχουμε Επίσης στην Ινδία τον Σακίας Έχουμε στη Συρία τον Ταμούζ ή Ζαμούζ Τον έχω βρει και Ταμούζ και Ζαμούζ Έχουμε τον Βιτόμπα στην Λομβαρδία παρακαλώ Στην Ιταλία Τον έκτο Αιώνα, εγώ βάζω πλήν, έτσι, πλήν, δεν λέω πρόχριστού, λέω πλήν, έκτο αιώνα. Στο Νεπάλ έχουμε τον ιάο Ι, αλφα Ω, Στο Νεπάλ, τον ο αιώνα αυτό σταυρώνεται και ανασταίνεται και λένε, λένε, ότι... Λένε <coughs> ότι ο Ιάο είναι μία ε, εκδοχή του Ιεχοβά, του Ιεχοβά, ναι. και λένε ότι οι Χριστιανοί πήραν τα δύο γράμματα. Το Ι, το Ι e, το είναι το Εστί, ημι ή είναι δηλαδή ναι. Και γι' αυτό βάλαν στο Χριστό να λέει Ότι είναι το εγώ ημί Το Άλφα το το και το Ωμέγα αρχή και το, ο, ναι. αρχή και το και τέλος ω. Γιατί έτσι συμβολοποιεί το Και ο Γιαχδέ Λοιπόν κάτω έχω βάλει ένα τραγουδάκι με το ειχόχρωμα βάλ... ε... αυτό ε? Έχω βάλει ένα τραγουδάκι με ένα ειχόχρωμα Τέτοιο ανατολίτικο και έρχομαι I'll be back soon As Φίλοι, ταξιδεύω τις μουσικές ανάλογα με τις περιοχές που πάει και βρίσκει τώρα τους διάφορους. Η Τζάννη, λοιπόν, πού έχουμε μείνει στον Κρίσνα, είμαστε. Ε, όχι, είπαμε Κρίσνα, Ινδία και Σακίας, Ταμούς, Συρία, Βιτόμπα, Λομβαρδία, έκτο αιώνα πλην, mm -hmm. Ιάο, Νεπάλ, που εχουμε μεινει στο κρισνα ειμαστε ε οχι ειπαμε κρισνα ινδια και σακιας ταμους συρια βιτομπα λομβαρδια εκτο αιωνα πλην ιαο νεπαλ που τον ταυτίζουν συγγραφείς πιο πολύ από την σημειτική φιλή με τον Ιεχωβά, έχουμε στους κέλτες τον ένατο αιώνα πλήν mm -hmm. τον χεσού. Χεσούς. Yes. Εσταυρωμένος και τρίμερο. Ανάστασης Έχουμε στο Μεξικό Τον έκτον αιώνα πλην, Τον Κέτσατ Άτλ. Ο Κέτσα Κοάτλ Κέτσατ Κοάτλ Έχουμε στη Ρώμη Στις αρχές του έκτου αιώνα πλην Τον Κουιρίνο Έχουμε στην Αίγυπτο τον Θούλη, αυτός είναι πολύ παλιό, ε, Θούλη, ε, τον 18ο αιώνα πλην, δηλαδή 1700 έτσι πλην, έχουμε στο Θιβέτ τον ίνδρα αυτός ο Ίντρας δεν μας λένε ότι σταυρώθηκε, αλλά μας λένε ότι αναπαρίσταται με καρφιά σε όλο το σώμα. Με, με, αυτά, σε με καρφιά σε όλο το σώμα. Ναι. Έχω βάλει ένα κέλτικο κομμάτι, άκουσε το. Είναι σαν το πυρίχιο ακριβώς. Άκουσε το, ένα λεπτό. Έτσι για το χρώμα της κουβέντας. Ωραία. <Το> δεν κανένα καρ... πρόβλημα. <Το>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 Είναι από κάτι που έχω, αλλά ως είναι. Να λοιπόν, κάνω μια παρένθεση και να θυμίσω ότι η Ινδία, όλε οι άλλε χώρε τη Ανατολή, η Ιαπωνία, Όλη η διαδρομή. Δεν μιλάμε τώρα για τους καλάς και για αυτά που είναι Το DNA ελληνικό καθαρό αίμο Έχουν Όλες οι χώρες Ελληνικές Κοινότητες Σε επίπεδο Κόμης ή πόλης Και μάλιστα Πρόσφατα ανακαλύφθηκε Και στην Κίνα Που τους ονομάζανε ε, οι σεβάσμοι οι ψηλοί Έλληνες στη γλώσσα τους λέω τη μετάφραση γιατί δεν ξέρω κινέζικα ναι. ε, και είναι αυτοί που όπως μάθαμε από Κινέζους αρχαιολόγους φτιάξανε και αυτόν τον πύλινο στρατό τον απίστευτο και τα λοιπά ίδιοι το είπανε πρόσφατα ναι, που παραδεχτείκαν επίσημα από, από Έλληνες καλλιτέχνες έγιναν μα αυτό. αυτό λέω Λοιπόν τώρα βρήκανε και πόλοι οχυρωμένοι και τα λοιπά. Ναι. Ε, κέλτες, ελληνικό φίλο από μυελίτιωστων ταφικών ευρημάτων, το Πρίνστον το απέδειξε αυτό και επίσης να πούμε ότι Θεωρείτε το υπικό των, του Ιρακλέους, αυτό Εξού ναι, και λοιπόν, τα άλογα κέλιτες Έτσι άκου, Άκουσέ με Όταν θα φτάσουμε στον Ηρακλή, Έχουμε να πούμε απίστευτα πράγματα ναι, ναι, Και θα φέρω και το Μαριολάκο Για να μας, να μας πει Πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα Από την γεωαρχαιολογία Γεωαρχαιολογία Γεωλογία Αρχαιολογία Λοιπόν ε, Πρώτα πρώτα ήταν οι αργοναύτες, δεν υπήρξε μόνο μία αργοναυτική εκστρατεία, ήταν περίπλους της γης σταθερός, πολύ πίσω, σε πάρα πολλές ε, φορές και περιοχές της γης, όπου εκεί δίνονταν πολιτισμός, θεσμοί, Οργάνωση κοινωνιών και ναι, τα λοιπά ναι. ε, Επίσης Ήταν από ε, Τα ταξίδια του Διονύσου Μην ξεχνάμε ότι ο Διόνυσος Πήγαινε Από τους Δελφούς Οι Φεδριάδες έχουν δύο κορυφές Μάλιστα. Αντικριστές ναι. Δίπλα δίπλα Η μία ήταν αφιερωμένη στον Απόλλωνα Η άλλη στο Διόνυσο Η συμβολοποίηση είναι Το πνεύμα Ο νους mm -hmm. Η νόηση Αλλά και το συνέστημα έτσι. Ναι. Δηλαδή η ψυχοδιανοητική Υπόσταση του ανθρώπου Μάλιστα. Συμβολοποιείται με αυτό Και ο Διόνυσος που πήγαινε με τις ακολουθίες του, όταν θα, θα μιλήσουμε για το Διόνυσο, που είναι και αυτός ένας Θεός που πεθαίνει και ανασταίνεται, αλλά που δεν μας απασχολεί εδώ γιατί δεν είναι σταυρωμένος. Άξι. Τώρα λέμε μόνο τους σταυρωμένους. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε, εκεί λοιπόν θα δούμε πολύ, πολύ... Παράδοξα πράγματα Παράδοξα γιατί δεν τα γνωρίζουμε Αλλά οι περισσότεροι Αλλά Δικαιολογούν και ερμηνεύουν τα Πάρα πολλά πράγματα Που μας φαίνονται περίεργα Έτσι. Λοιπόν Περίεργα δεν υπάρχουν ε. Ναι και Θέλω να πω ότι Μια άλλη ε, Πηγή Της ε, ε, εδρέσεως ελληνικού DNA και πληθυσμών ελληνικών ε, σε όλη την άπο ανατολή ε, και αλλού είναι και η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και με ό,τι έμεινε εκεί mm -hmm. καθώς και μετά τα... Βασίλεια που δημιουργήσαν οι επίγονοι του Έτσι και ήταν υπερήφανοι Αυτή είναι υπερήφανοι που είναι Έλληνες ε, βέβαια εμείς δεν είμαστε λοιπόν τώρα ανακαλύφθηκε και στην Κίνα αυτή η οχυρωμένη πόλη και τα λοιπά και έπεται και συνέχεια όπως αποκαλύφθηκε, ανακαλύφθηκαν τρεις προϊστορικές πόλεις στη Σκανδιναβία προϊστορικές και πάμε και κάθε τόσο από διάφορα σημεία του πλανήτη που δεν το περιμένει κανεί Όλο και κάτι ξερναϊγής Η ξε, Αραουκάνη στην Εθιλή, στην Αμερική ναι, παντού, Παλιά στο, στο, στο Μίτσιγκαν επάνω που, που βρέθηκαν τις τρίτη χιλιετίας προ ναι, ναι, ναι, ναι Έτσι πλην που λέμε Να λοιπόν, θυμίσω στο παλιό από ελεύθερο τύπο Οι υπερβόρειες παρθένες ερχόταν και από, από ε, τη σημερινή πλανή ε, Πετρούπολη Αγία Πετρούπολη ναι, ναι, ναι. Έτσι. Να λοιπόν. θυμίσω εδώ και σε σένα και στους φίλους Φανίλου. Μαρία Ότι το 1980, στον παλιό τότε ελεύθερο τύπο επιβουδούρη Υπήρχε μια σελίδα κάθε Τετάρτη μέσα ολόκληρη Όσο είναι το φίλο τη Που λεγόταν ο τίτλος Ελλάδα είναι όλη γη Και το γράφανε κάποια ομάδα δεν θυμάμαι τα ποιοι ήταν είναι Και γνωστοί δικοί μας δεν θυμάμαι τώρα Κάποιοι από αυτούς οι φιλίστορε. Και έλεγε περιστατικά τέτοια από όλα τα σημεία του πλανήτη: κάτι που πάνε να θάψουνε, αλλά δεν γίνεται να το θάψουνε. Τελεία. Ε. Πάμε. Η ιστορία του τιμωρεί. Έτσι, μπράβο. Και τα ευρήματα του τιμωρούν. Πάμε λοιπόν, είμαστε στον Θούλη τη Αιγύπτου. Έχουμε τον Ήντρα στο Θηβέτ που είπαμε ότι αυτός δεν παραδίδεται εσταυρωμένος αλλά αναπαρίσταται πάντα με καρφιά στο σώμα του έχουμε τον Άτη της Φρυγίας επίσης εσταυρωμένο θέλω να σας πω ότι όλοι αυτοί εδώ είναι το παράδοξον εσεωρούντο ότι είναι λιτροτές των ανθρώπων και μάλιστα ο άτις φέρει την ονομασία αμνός του Θεού οπά Βέβαια που αναφέρεσαι τώρα σε ποιά χιλιετία πίσω Βέβαια ο Βέβαια. Μανόλαμ τι το τώρα Μανόλαμ για φέρει ο άτις της Φριγίας Φέρει το όνομα Ο Λυτρωτής Ο Αμνός του Θεού Ότι θυσιάζεται για μας Βέβαια όλοι όλοι Όλοι είναι, όλοι είναι λιτροτές. Ο Αμνός του Θεού πότε τον έχεις Εκεί καταγεγραμμένο πίσω Από την, ε, μετέρα, α, από την πρώτη στιγμή Πάντοτε ο άτις Ο οποίος σταυρώνεται Γύρω στο 1000 Εκατό προ, βέβαια προ Από τότε έχουμε την παράδοση Δηλαδή οι χρονολογίες είναι έτσι Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν Έχουμε κάποιον Άτις Διώτα, θιώτα Στη φρυγία Το ίδιο και αυτός Ε... Έχουμε έναν κρίτε στη χαλδέα, Κρήτε Βέβαια στη Χαλδαία Τον 13ο προ 1200 και δηλαδή mm -hmm. Έχουμε έναν μπαλού ή μπαλ Ή βαλ Βιέννη. Ναι, μπορεί να είναι και ο μπαλ, αλλά είναι μπαλού ή μπάλι. Έτσι τον βρήκα εγώ, ναι. που είναι επίσης στην Ασία, που είναι εσταυρωμένοι λυτρωτές όλοι αυτοί. Έχουμε τον μύθρα στην Περσία. Μπράβο. Βέβαια στην Περσία υπάρχει και ο Ζωροάστρης που και αυτό σταυρώνεται και πεθαίνει και γίνεται, αλλά... Ε, δεν είναι τόσο γνωστός όσο η όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι ε, θεοί που σταυρώνονται για να... οι αμνοί του Θεού ε, που σταυρώνονται ως ε, λιτροτές. Παράλληλα, το κράτησα σκοπίμος ε, κάτω αυτό έχουμε τον Οντίν από τα κελτικά αυτά Έτσι. που σταυρώνεται στο δέντρο της ζωής προσέξτε το αυτό Οντίν και έχουμε και τον όρο της Αιγύπτου «Ο οποίος φίλτατί μου και φιλτατές μου σταυρώνεται μεταξύ δύο ληστών». Ω, γιατί τα αυτά τώρα μεγάλο δευτεριάτη και Εγώ φταίω. Και μου λέει η Αμφιτρίτη εδώ, η φίλη μας μας άκουει, λέει «Να μας πεις και για τον Προμηθέα, επειδή όλοι εθισιάζονται για το ανθρωπινό και λοιπά». Αναφέρει όμω ότι κάποιο μου πέρασε έχει φύγει λίγο από το τσάτ. Τι ετοιμολογίε του Αδόνιδο να τι ανεβάσω λέει στον Αλμπέντο να τι βλέπουμε. Ναι, από την Πέμπτη και μετά που θα κλείσει ο σταθμό και θα τα μαζεύσω όλα στο σκληρό να τα πάω στο αφεντικό μου που λέγεται Χιονισμένο να τα φτιάξει. Γιατί εγώ τεχνολογικό κομπιουτεροειδό είναι άσυτο. Παλιέ εκπομπέ, ναι, διάφορα ναι. και διάφορα που μου έχουν στείλει εδώ οι φίλοι. <κοί> λοιπόν. Λοιπόν... Να μπαίνετε να διαβάζετε, όλοι έχουν αρχίσει και γράφουνε. Θα το οργανώσω κι άλλο. Και πηγαίνετε και στο PayPal, θέλουμε στήριξη. Ένα ευρώ το μήνα, δεν μα νοιάζει. 500 άτομα είναι 500 ευρώ. Να μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Εδώ με την κυρία που είναι απέναντί μου, ετοιμάζουμε ημερίδε, διημερίδε με το Μουσά, με τον Ένα. Πρέπει να έχω μια στήριξη. Δεν έχουμε κάνει συμβασμού να μα πιάσουν το κολαράκι. Και γι' αυτό δεν κάνω συνέργειε εμπορικέ που θα μπορούσα Συμφωνώ σε αυτό γιατί. όλοι το Έχουν ε, ιδρύματα διάφορα. Ναι, και τα παίρνουν από πάνω. Τα παντού. ύποπτα ιδρύματα που γίνονται ιδρύματα για να κάνουν τη δουλειά που δεν κάνουν τα άλλα. Εμεί το ίδρυμά μας εδώ που λέγεται Αλμπέντο, η χορηγοί είναι οι φίλοι. Έτσι. Εδώ πρέπει ό,τι μπορεί ο καθής, ακριβώς για να μπορούμε να. Κάναμε διάφορα πράγματα. Ε, θέλω να πω ότι να θυμίσω ότι επειδή με είχε ρωτήσει ένας ε, ακροατής που είναι και φίλος μου στο facebook και δεν πήγα για να του απαντήσω, του απαντώ από εδώ, η περιουσία του Ρότσιλ, τον Ρότσιλδ, αν έρχεται ναι. σε 503 η περιουσία. 503. Να σου ρωτήσω κάτι, δεν σου χαλάω την εκπομπή. Ναι. Έχει τόσο μεγάλο κόλλο να τα βάλει στον πάτο του. Ο Ρότσιλ, αυτά τα ποσά. Και ο κόσμο πεινάει, κάνει ένα τσιγάρο. Εδώ μας αγαπητοί φίλοι Άκουμε albedo14.com Γιατί οι Έλληνες Κάθε Δευτέρα βράδυ Στις 8 είναι εδώ οι φίλοι μας Η κυρία Τζάνη Με ρωτάνε από τη Θεσσαλονίκη Μαρία Αν θα μπορούσαν να έχουν τις πηγές Από τα αρχαία κείμενα Και από που τα έχει βρει εσύ αυτά Για να πάνε και αυτοί να το βρουν Να κάνουν και αυτή την Υπάρχουν ερευνά τους Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία Πες κανένα δύο έτσι να τους στείλεις να, να το βρούνε. Ε, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τα βιβλία είναι πάρα πολλά και είναι κατάσπαρτα. Όταν κάποιος αναφέρεται στο, στα θρησκεύματα τα αντίστοιχα, λέει και την, την προέλευση και την τα πάθη του, του, του, του Θεού. Ε, αλλά Αυτό μπορεί να Μέσα στο Στο διαδίκτυο Μπορούν να βρουν άπειρα βιβλία Άπειρα Στο διαδίκτυο Βέβαια Υπάρχει ένα αμερικάνικο βιβλίο που μου στείλανε Και εκεί μπόρεσε και τους μάζεψα όλους αυτούς που είναι πάνω από, αν βάλουμε δηλαδή τώρα και που θα σας πω και τα ελληνικά, τους Έλληνες, ε, εκεί θα, ε, θα ανεβεί πολύ το νούμερο, θα φτάσει τους 20. Ναι. Έτσι. Λέχι. Λοιπόν, υπάρχουν οι, οι μυθολογίες... Ναι. Ε, η, η, mm. Μάλιστα το πεντάτομο έργο του Ρισπέν Αυτό το ξέρεις, ξέρεις τι προήμιο είχε στο ε, βιβλίο του ναι. Λοιπόν Γάλλος ακαδημαϊκός Γάλλης. Μεγάλο προφέσορ κτλ Έλεγε όταν η γη θα εκπνέει στο διάστημα Ήτανε προήμιο στο βιβλίο του ναι. Η τελευταία της λέξη θα είναι ελάς. Ε, Υπάρχουν επίσης Να με συμπαθήσουν Αλλά δεν, δεν μπορώ να θυμάμαι τα να Αυτό οράση. που μπορώ να κάνω Είναι Εάν έχεις εμ, εκπομπή ας πούμε αύριο ναι. Να σε πάρω τηλέφωνο Να σου δώσω μερικά βιβλία Να τους τα πω να τους τα πεις. Όπως μου λένε να ασχοληθείς μια μέρα Με ένα θέμα συγκεκριμένο Περιήσηδος και οσύριδος ε, τον να τελειώσουμε με, τον, με ναι. την Ελλάδα Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και θα φτάσουμε γιατί, έτσι. γιατί έχουμε μια Μάλιστα, α ξέρω πότε θα του το πω Θα του το πω Όταν θα μιλήσω για το Διόνυσο Γιατί α, μπράβο, ναι. Γιατί ε, Εδώ έχουμε ε, Το ίδιο πράγμα Δηλαδή έχουμε Που τον ψάχνει Η Ισιδα για να, τον βρει, να Βρει τα κομματάκια του και τα λοιπά. Έχουμε τέτοια πράγματα Δεν μου λένε σαν και με ρωτάνε και μου λένε ε, Τελικά λέει αυτοί οι αγράμματοι αυτοί ψαράδες γράψανε όλα αυτά που γράψανε Περί της εποχής του Χριστού Πώς γίνεται αυτό και τα ε... κάνανε όλα ένα πακετάκι και τα ρίξανε μέσα Λοιπόν ίδι, την κρατάμε έτοιμα, την ερώτηση να τελειώσουμε αυτό και μετά ε, να κάνουμε γενική αυτή Για, γιατί, γιατί η θρησκεία πήρε όλα αυτά και έκανε μία απομίμηση ναι. Απομήμιση, ε. βέβαια. Όπω έλεγε παλιά το σλόγγαν, προσοχή στι απομιμήσει. <laughs> Να προσέχετε τι απομιμήσει. Δεν είναι original. Για συνεχίστε, κυρία. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ε, έχουμε. Ε, υπενθυμίζω κάτι που μα ενδιαφέρει πολύ. Ότι ο Ντίν σταυρώνεται στο δέντρο τη ζωή και ο, ο Όρο σταυρώνεται μεταξύ δύο λιστών ο δέα της Φριγίας Χαρακτηρίζεται Ήταν η επίκλησή του Αμνός του Θεού Ενδιαφέρον ναι. Ο Ντίν είναι αυτός που είχε ο Δίνες Ήτανε είχε Πόνο είναι ήταν, Αυτός αυτό. ήταν από τους κέλτες Το βορρά επάνω Ναι δεν έχει να κάνει Λοιπόν να πούμε τώρα Δύο πραγματάκια ακόμα ε, Όπως βλέπετε η... η σταύρωση ναι. του Θεού και η τριήμερος Ανάστασή Του Μάλιστα. στην πραγματικότητα ή αν θέλετε τα πάθη Του γιατί έχουμε και κάποιους ε, οι οποίοι ε, όπως κάποιοι που όπως και ο Διόνυσος ο δικό μας που ε, δεν σταυρώνονται φωνέυονται δολοφονούνται κομματιάζονται και μετά ε, υπάρχει η ανασύσταση του της οντότητας και η θέωσή του όλοι αυτοί είναι εσταυρωμένοι λιτροτές πάσχουν για το ανθρώπινο είδος ή αν θέλετε για τη ζωή επί της γης yes. δεν είναι τυχαίο το ότι yes. ο ντυν σταυρώνεται στο δέντρο της ζωής τώρα αυτά τα, τα, τα τέσσερα Σημεία, η τετρακτή στην ουσία ναι. ε, που συμβολοποιεί και τις βασικές αρετές αλλά ταυτόχρονα και είναι η αφηρημένη παράσταση του ήλου του φωτός δηλαδή ναι. αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που επανέρχεται και το φως δηλαδή μεγαλώνει η μέρα αυτό σημαίνει περισσότερο φως άρα ε, ε, ικανή συνθήκη για την φωτοσύνθεση των φυτών άρα ε, για την ε, να ε, το η βλάστηση του σπόρου άρα επάρκεια ατροφής για όλα τα πλάσματα στην τροφική αλυσίδα και για όλοι, όλοι, όλοι την... Και εμάς η φύση μας έπλασε φυτοφάγους Όχι κρέατοφάγους ναι. Λοιπόν ε, <κοί> Από την άλλη να αυτό που λέει ένα από την Ουαλία Να, να, και... να τελειώσω Α, sorry, sorry, την sorry, πρόταση και μετά. Sorry, ε, ε, Ακόμα το γεγονός ότι υπάρχει περισσότερο φως Υπάρχει περισσότερη ζέστη θαλπορεί έτσι μην το ξεχνάμε αυτό δεν ήταν οι άνθρωποι πάντα να έχουν ε, κεντρικές θερμάνσεις και τα λοιπά ε, ναι καλωρίδα ε, και εμεί α πούμε τώρα οι Έλληνες μπορεί να ε. κρυώνουμε και να πληρώνουμε λίγο παραπάνω στη ΔΕΗ γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε πετρέλαιο ναι. Αλλά οι αλλοδαποί μας έχουνε. Στα κέντρα Έχουν πλήρη θέρμανση Και έχουν και ε, ε, πλήρη ε, κλι, ε, ε, Κλιματισμό Βέβαια ε, ε, Δεν έχουμε στο μίσο, τρένο, όταν κάνει πολύ ζέστη Ξέρεις και το κάνουν αυτό Είσαι κακεντρεχής, Είσαι κακεντρεχής. Το κάνουν, τους προσέχουν Μην κρυώσουν και Τρέχουμε και τους περιθάτουμε και τους στείλουμε πίσω Ό,τι και, πίσω... και να μου πείτε ότι είμαι, φτάνει να μου το λέτε για αυτές τις αιτίε και εγώ το δέχομαι. Προσέξτε, μαντάμ, σας παρακαλώ, είστε σοβαροί κυρία. Λοιπόν, εάν τους στείλουν πίσω, αυτός που έχει πάρει τα φράγκα ο Μεσίτης πρέπει να γυρίσει τα φράγκα πίσω. Γιατί... Δεν έχει πάρει φράγκα τέτοια για να τους καλύψει όλους. Μην έχετε αυταπάτες. Έχει πάρει πολλά φράγκα. Ναι. Κυρία Μόνο που Μαρία. δεν τα έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση Τα έχουν πάρει Μη κοιό Οι οποίες είναι άλλο δαπές Με κάναν Έλληνα ή κάνα δυο, ναι. Έτσι για το θεαθήνε της ανθρώπης Θεαθήνε της ανθρώπης Βέβαια. Ναι αλλά υπό τη σκέπη της εκάστοτε κυβερνήσεως Δεν γινόνται αυτά χωρίς το σκέπη της κυβερνήσεως Ναι αλλά τώρα παράγεινε το κακό Παράγεινε το κακό Ε βέβαια. Γι' αυτό yeah. λέει ο φίλος μου από την Ουαλία Που είπες για τον Νοντίν Να κοιτάξω μήπως το επίθετο μου έχει καμιά σχέση Γιατί εγώ λέγομαι με Θα γίνονται εδώ στον αλβέτο14.com Δευτέρα σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα. Η κυρία Τζάνι είναι κοντά μα. Γιατί οι Έλληνε, όπω συνήθω, αυτή την ώρα, δηλαδή μετά τι 8, ακολουθεί η κυρία Νάντι Παπαμίτσου από το στούδιο τη Κρήτη στι 10.00. Και κάτι ψηλά έχει ενδιαφέροντε καλεσμένου. Το ένα κύριο που έχει καλεσμένο τον θυμάμαι. Ο άλλο είναι ο φίλο μα εδώ, ο Σταύρο Ωπαπαπαμαρινόπουλο, ο, ο γεωφυσικό. Κάτι θα έχει ετοιμάσει να μα πει. Σήμερα η κυρία Τζάνι έφερε εδώ τις πληροφορίες Πέρι των εσταυρωμένων ως έθιμος σε όλες τις θρησκείες Και τα έθιμα διαφόρων λαών Από πρώτη συμμετέρας ονολόγησης εποχές Οπότε όλα αυτά μάλλον είναι μία ένα φωτοκόπι. Ναι. Ε, μία σούμα, σούμα Ακριβώς ε, Πρέπει Πρέπει να, να πούμε ότι ε, Παρ' όλα αυτά ο άδονη δεν σταυρώνεται, ούτε ο Διόνυσος σταυρώνεται. Ναι. Γιατί και ο Διόνυσος έχει να κάνει με την εμφάνιση έτσι, των πλασμάτων και που ε, oh. είναι... Όταν θα μιλήσουμε για το Διόνυσο θα δούμε ότι συμβολοποιείται και δέντρο Μπράβο. η Σικιά ε, αλλά και η Άμπελος και η σχέση του με την Δήμητρα και την Περσεφόνη θα τα δούμε αυτά, ναι. αλλά και η συμμετοχή του και το Ιακχε που ήταν και Μπράβο. η επίκληση στα Ελευσίνια, και συμμετοχή η... του στα Ελευσίνια Εξού και η Ιαχή Έτσι έτσι Τον κάνει να ε, συμβολοποιεί και αυτός και πρέπει να πάμε πολύ βαθιά στο Διόνυσο ναι. όταν θα μιλήσουμε ε, Μιλήσω λεπτό Διόνυσος... και μια πληροφορία εδώ που δεν την ήξερα ένας φιλοσμάτα Μεσόγεια Γράφει η ρωμαϊκή έπαυλη που βρέθηκε στον Εθνικό Κήπο στο Σύνταγμα Άθικτη Κατά τη διάνοιξη του μετρό της Αθήνας έβγαλαν τα ψηφιδωτά και την έκλεισαν η είσοδος της οικίας, στην είσοδο της Οικία ανεγράφεται το όνομα του Ποντίου Πιλάτου και ο νοών, εξενοήτο. Έτσι. Για να συνοηθούμε και την έχουν, είχα ακούσει εγώ, ότι κάτι βρήκανε και το σφραγίσανε, ναι, αλλά ναι. δεν ήξερα τι είναι. Και μου το επιστοπεί τώρα. Νωρίζω από άνθρωπο που μετήχε στι εργασίε αυτέ ότι φεύγανε κοντέινερ με τα ευρήματα. Ε, τι εργασίε του μετρό. Μάλιστα δεν είναι υπουργό, υπέχοδε τότε. Μην με πα εκεί τώρα, γιατί θέλω να πω πώ πέθανε ο Άδωνη ε, και πέστονται. δεν έχω καταφέρει ακόμα. Ναι, αλλά και εγώ θέλω να μαθαίνω πώ πέθανε όλη η Ελλάδα. Κατά. Και δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Ε, σε παρακαλώ, ο καθένα πρέπει να μαθαίνει αυτά που του αναφορούν. Λοιπόν, έρχεσαι εδώ, λε ό,τι θέλει, σηκώνει και φεύγει γιατί την πληρώνω εγώ. Σουμποπί, Ήτανε... τελειώνει αργά Ήτανε... και τα αρκετή. φαρμακεία είναι κλειστά εδώ. Τι θα πάρω εγώ το βράδυ για να ηρεμήσω. Παρακαλώ. Λοιπόν. Ε, λέγεται ότι η Άρτεμις πάλι εδώ έχουμε μία μια οργή ε, ηλίου που αδερφή είναι η Άρτεμις και έχουμε και μία οργή του Άρη ή άρτεμισή ή ο Άρης ε, που διεκδικεί την Αφροδίτη γιατί ο Αδωνίς το 1 τρίτο το περνάει με την Αφροδίτη. Ε, το πάμε αυτό. Τη ζωής του, ναι. Λοιπόν, όπου αυτή λοιπόν... Μετά ε, θέλει. έναν αγριοχήρο που τον κομματιάζει. Το 1 τρίτο περνάει με την Αφροδίτη. Το άλλο τρίτο πάει που θέλει και το άλλο με την Περσεφόνη. Με την Περσεφόνη. Έινες, ε, θα συγκρατώ εγώ αυτά. <laughs> λοιπόν... Ε, Τώρα, ο Προμηθέας βεβαίως σταυρώθηκε στο βράχο του Καυκάσου και ουσιαστικά είναι και αυτός ένας πάσχον θεός για τι ευεργέτησε το δύστιχο γένος των ανθρώπων, προσφέροντάς του το πυρ που μπορούσε να αναπτύξει πια έναν πλήρη πολιτισμό και να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του, αλλά και υπάρχει ο αντίλογος ίσως να μην ήταν η ώρα να τα δώσει αυτά γιατί βλέπουμε τι χρήση έκαναν οι άνθρωποι σε κάθε περίπτωση όμως ναι. ε, η Ελλάδα ε, δεν εμπλέκει ε, το σταυρό παρά μόνον και εδώ είναι το παράδοξο με τον Ορφέα ο Ορφέας εμφανίζεται σε σφραγιδολήθους επί σταυρού, με ένα ρόδο με όλο, με όλο τον κορμούλι του με τα αγκάθια ναι. που είναι παράλληλο στο κορμί του και το ρόδο είναι στον ώμο του και ακουμπά το κεφάλι του ο ορφέας και άλλες φορές είναι μόνο το ρόδο και δεν είναι επί και δεν είναι το σώμα του λοιπόν είναι μόνο ο Ορφέας. Έχουμε τέτοιες παραλλαγές. Να πω και κάτι που μου στέλνουν από τη Θεσσαλονίκη. να το συνθέσεις. Μου στέλνουν κάτι από τη Θεσσαλονίκη να σου πω. Πάνω στο κουβέντα που έχουμε. Μας είχαν φέρει λέει αλλοδαπούς τότε. Τα χρόνια εκείνα. Σημερινή σκλάβοι. Τότε σκλάβοι οι Έλληνες εξαιρούνταν από δημόσιε θέσει, Εποχή Θεοδοσίου κλπ. Από τι Από τις δημόσιες θέσεις εξαιρούντο Εκυνηγούντο οι εθνικοί τότε Θυμάσαι επί θεοδοσίου κ.λπ. λοιπά ε, Εξαιρούντο α... Επί θεοδοσίου Από τις δημόσιες θέσει αν δεν ήταν χριστιανοί Δεν κατάλαβες Και τους παίρναν τις περιουσίες δεν κατάλαβες. Όπως γίνεται και σήμερα Τι εξαιρούντο παιδάκι μου Ξέρεις τι παθαίνανε Αυτό λέτε Αυτό το ψέμα λέτε Γιατί δεν διαβάζετε τα διατάγματα να δείτε τι παθαίνανε Για yeah, τι παθαίνανε. Ναι. Να τα ακούσουμε όλοι, να κάταγραφεί. Λοιπόν, μπορούν να διαβάσουν τα διατάγματα, αλλά για πιο εύκολο να πάρουνε τις νεαρές του Ιουστινιανού. Ναι. Να ξαναπώ. Ναι. Ο Ιουστινιανός, αυτά μπορούν να τα βρουν στο σάπουλα το αυτό, να ναι. πάρουν τις νεαρές του Ιουστινιανού. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ιουστινιανός Μεταγλώτισε στα ελληνικά το, Ρωμαϊ... το δίκαιο που ήταν στα, Ρω... στα Ρωμαϊκά, λατινικά, γιατί κανένας δεν το καταλάβαινε στην αυτοκρατορία. Ναι. Ε, είναι μια. Θεωρούν ότι ο χριστιανισμός έκανε ελληνισμό βλακώδη πράγματα αυτά. Ναι. Απλώς ήταν μία αναγκαιότητα Έχει. Τι έκανε λοιπόν συγκέντρωσε όλη την ομοθεσία ο Ιουστινιανός σε έναν κώδικα του Ιουστινιανού όπως τον λένε που τον λέγανε η Βυζαντινοί τυπούκητο Τιπούκητο σωστός ναι, δηλαδή τι, τι και που κείτε, έτσι ό,τι άλλαξε σε επίπεδο νόμου ναι. ή θέσπισε καινούριο ναι τα συγκέντρωσε σε ένα ξεχωριστό κώδικα που, τον, που του έδωσε την ονομασία νεαρέ, δηλαδή τα καινούρια του Ιουστινιανού. Και τα δύο, ο Τυπούκητος και οι νεαρές, ναι. απετέλεσαν τον Ιουστινιάνιο ο, κώδικα. κώδικα. Δηλαδή όλη την ομοθεσία του, του Βυζαντίου που α, βασικά ήταν και η βάση και για τη Δύση μετά όλη ναι. Εκεί λοιπόν θα δουν ότι αυτός που θέλει να παραμένει στην ανία των νόσων των Ελλήνων ναι. ήταν ανίατος νόσος να θέλεις να είσαι Έλλην. Γιατί ήταν απαγορευμένη η ονομασία και το όνομα Ελλάς και οι φιλόσοφοι όλα, όλα, και όλα. οι επιστήμονες και τα αντικείμενα ως τρισκατάρατα. Τρισκατάρατα, ε. Ναι. Και να πάρουν να τα διαβάσουν τις κατάρες στο τελετουργικό, να πάρουν το βιβλιαράκι... Έχουνε ε, ε, εξαφανιστεί από όλα τα άλλα, από μια προσπάθεια που είχα κάνει ναι, τότε. Να τα, να τα ναι, αλλά παρέμειναν στην Κυριακή της Ορθοδοξίας α, πέστρο, τρομάρα τώρα, τώρα, μας. Ξέρω, α, Και αν πάρουνε το, το βιβλιαράκι θα τις δουν τις κατάρες. Αν θέλουν μπορώ να τις πάρουν, τις διαβάσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, τρεις κατάρατα, όχι μία φορά... Και το γιορτάζουμε αυτό. Στη... Και τη γιορτάζετε και πάει εποχή. και όλη αυτή και πλήτεται η Ελλάδα. Καθιβρίζεται η Ελλάδα πότε είναι και αυτό. Η... η διανοητική τη παραγωγή. Η Κυριακή τη Ορθοδοξία. Με ρωτά, Ποτέ είναι η Κυριακή τη Ορθοδοξίας Κάποιο Για να ξέρω ήδη, να το παρακολουθήσω, ρε παιδί μου. Έχω ξέρω. πάρει διαζύγιο από τέτοια. Α πάρει διαζύγιο από αυτά, εσύ. Ναι. Ε, δεν το ήξερε, εντάξει. Ε, από τι χρονολογίε. Α, τι χρονολογίες Ναι. Έχει. Λοιπόν. <χε> Να πούμε ότι τα εγκόμια που ψέλνονται την Μεγάλη Παρασκευή, ναι. αυτό το εγκόμιο που λέει το ογλική μου έαρ» ναι. είναι αυτούσιο σχεδόν <και> συγγνώμη, από το εγκόμιο το παλιό που ήταν για τον Άδωνη. Γιατί είπαμε ψέλναν εγκόμια και χόρευαν. Μάλιστα. Τα άλλα τα φτιάξανε ναι. οι χριστιανοί για να μπορέσουν να περάσουν τα δικά τους ένα ε, πράγματα Άλλο μάρκετινγκ το ένα, άλλο το άλλο ναι. Καθελών του ξύλου ο Αριμαθέας, ο Ιωσήφ ναι. Αριμαθέας και τελικά Λένε τα περιστατικά δηλαδή ναι. στα πρότυπα εκείνα ναι, ναι. Τον βάζουν με λουλούδια, έχουν το όπω τον Αυτό είναι ταυτότητα ναι. Ταυτότητα ο επιτάθειος του Αδόνιδος, ναι. ο οποίος αυτές οι, οι παραλλαγέ της προέλευσης του αφορούν τις διαφορετικές χώρες ναι. που... Ηθίστατο γιατί οι Έλληνε υπήρχαν παντού. Εννοείται. Έτσι, σε όλη τη Μικρασία, όλη η Βόρεια. Η, η Συρία, όλο όλα αυτά ήταν ναι. ελληνικές μέχρι απάνω. Κάφκασο, Ταυρική κτλ. Τα ναι, μου μου λένε και εδώ βεβαίως. ότι ο Χριστόδουλος, ο Χριστόδουλος τα είχε καταργήσει αυτά για την Κυριακή της Ορθοδοξία και τα επανέφεραν, μου εμερωτάνε. Ο Χριστόδουλος λέει τα είχε βγάλει αυτά. Όχι δεν τα είχε βγάλει Έτσι Είχε γράφουμε, βγάλει λέτε, ο Χριστόδουλος ναι. Από τα υπόλοιπα Α. Γιατί παντού λεγόταν τέτοια πραγματάκια ναι. Και τα επανέφεραν Επίσης πρέπει να σας πω Ότι με πληροφόρησε ένας φίλος Και θέλω να το ψάξω κι εγώ ναι. Ότι ε, Το 1882 ναι. ε, Νομίζω Μάιο μήνα ε, υπήρξε μία εγκύκλειος να. της Εκκλησίας μας που ήθελε να σταματήσουν οι περιφορές και τα λοιπά των επιταθείων Μπα. ως παγανιστικές τελετές. Οι άνθρωποι ανεγνώριζαν την κατάσταση. Ναι, αλλά τελικά δεν μπόρεσαν και δεν μπόρεσαν ξέρετε γιατί. Γι' αυτό και αναγκάστηκαν να κάνουν αυτή την μίμηση, αυτό το θείον δράμα τέλο πάντων που λένε, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, γιατί δεν μπορούσαν να χτυπήσουν την παράδοση αυτή σε πληθυσμούς που είχαν χριστιανιστεί, αλλά αυτό το πράγμα που συμβολοποιούσε την την πανίεροι και πραγματικά καθαγιασμένοι από το σύμπαν και τη συνείδηση των ανθρώπων η ερωτελεστία του σπόρου που κρύβεται του οποιοδήποτε σπόρου ή ναι. και εμφανίζεται και δίνει συνεχίζει τη ζωή ναι. αυτό δεν μπορούσαν να το εξαφανίσουν επομένως ήταν υποχρεωμένοι να φτιάξουν τελετουργικά Πανομοιότυπα Ή όσο το δυνατόν Πλησιέστερα Σε αυτά Για να κάνουν πιο ε, Εύκολη Την ε, υποχρέωση Στον χριστιανισμό ναι, Έλεγε δες... λοιπόν α, Επειδή α, με διέκοψες και δεν μ' Να πω τι λέει ο, Με ρώτησες, τι έλεγαν Αυτό τι έκανε, ναι ο... να τα ακούσουμε θέλουμε λοιπόν, θα δούν εκεί τα διατάγματα για την καταστροφή των ιερών, ε, την σύλληση όλων των ε, έτσι, περιουσιών των ιερών ναι. και επιπλέον θα διαβάσουν, είναι το πιο εύκολο να το βρουν, που λέει ο Ιουστινιανός στις νεαρές του ότι... Αυτοί οι οποίοι αρνούνται να χριστιανιστούν, ναι. να γίνουν χριστιανοί ή για να διατηρήσουν τη θέση που έχουν. Ε, είναι κρυφοί παγανιστές, άρα λένε ψέματο ότι έχουν χριστιανιστεί ναι. Ή αυτοί που προσφέρουν τον οίκο τους ή χώρο δικό τους ένα, ένα χωράφι ας πούμε να, ναι. ή ένα δρυμό που είχαν στην περιουσία τους για να γίνονται τέτοιες τελετές κρυφά. Αυτοί λοιπόν πρέπει να βασανίζονται με μεταλλικά όργανα, Οπα. τροχός, μέγενη κτλ. Να. Επιτοφιλαπότερων. Οπότε το. το ερώτημα είναι τι ήταν πριν κινήσεις. δηλαδή για να είναι αυτό επί το ναι. Λοιπόν, εάν θέλουν, μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για κάνουμε. το τι κάνανε. Απλώ σε... τώρα θα πω. Περίμενα να απαντήσω σε ένα φίλο ο οποίος είναι μάσον ο Μαλάκας. Τι για... μάσον. Μασονομαλάκα, διότι είναι με ψευδόνυμο και λέει ότι ο Αλμπέντο είναι μασονοφολιά. Φολιά μασόνων, δηλαδή. Αμπά. Επειδή είναι μασονομαλάκα, το επαναλαμβάνω, και είναι και αδερφή, διότι βγαίνει με ψευδόνυμο, να μα πει το όνομά του, να μα βάλει στο πριβέ το τηλεφωνάκι του, να τον φωνάξουμε εδώ, να μα κάνει τηλεφωνία. Να τον ρωτήσουμε ποιο είναι τέκτον, γιατί μασόνο σημαίνει τέκτον στα ελληνικά. Όχι να με τον ρωτήσουμε πόσο μαλάκα είναι πρώτα και μετά Λοιπόν, απάντησε όμως σε μια σοβαρή ερώτηση που κάνει ένας φίλος από Θεσσαλονίκη Και λέει, να μας κάνεις ένα σώλιο για τον αστροφυσικό Μάνο Δάνεζη Ο οποίος βέβαια κάνει αφυπνιστικές ομιλίες Αλλά πιστεύει και στο Χριστό, κατά δήλωσή του Εγώ θεωρώ δεν πρέπει να απαντήσεις ότι πιστεύει ο καθένας Αλλά αν θε να κάνεις ένα σώλιο, μπορεί να το κάνει. Κοιτάξτε, αυτό που κάνει ο συνάδελφος είναι πάρα πάρα πάρα πολύ χρήσιμο και μπράβο του. Από την άλλη μεριά, φίλτατη, έχετε ένα παράδειγμα, την κυρία που ακούτε, η οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ναι. υπέστη... Ναι. Και σε τι βρέθηκε, ε βρέθηκε, παρόλο που δεν μπορούσαν να τις κάνουν τίποτα χειρότερο, γιατί βλέπετε ήταν ε, και ο διεθνής χώρος που ε, δεν του άφηνε. Ναι, ναι. Εντάξει, λοιπόν, μην περιμένετε από τους ανθρώπους. Ε, νομίζω ότι για το συνάδελφο... Ναι. Ε, είναι και εκείνος όπως και εγώ ε, Πιστεύει στο νου του σύμπαντος Το πως τον ονοματίζεται Δεν έχει να σημασία Μα το ίδιο έχει δηλώσει και ο αγαπητός όλων Ο Σαραγάς Ενώ είναι ελληνοκεντρικός και ελληνολάτρης Λέει όσον αφορά τις παρούσες και τρέχουσε καταστάσεις Είμαι το έχει δηλώσει εδώ την επανάληψη Χριστιανός Ορθόδοξος χωρίς να κάνει ανάλυση Έχει άλλο σκεπτικό ο καθένας Έχουνε κολλήσει τα άτομα Αλλά αν κάνουνε κριτική Στον κάθε καρποδίνη Ή στην κάθε τζάνη Δεν μας λένε τα πιστεύω τα δικά τους Και που έχουν ομιλία να πάνε Τους ακούσουμε να του χειροκροτήσουμε Ή να τους πετάξουμε και κάνα γιαουρτάκι Εξαρτάται δηλαδή αν είσαι και φυσιολάτρης Λοιπόν έχουμε γεμίσει μαλάκες είναι πάρα πολλά τα εκατομμύρια στην Ελλάδα, γι' αυτό ήρθε η κρίση και δεν ήρθε μόνη της, τη φέραμε εμείς ε, με το παλιδρομική παιο, με την παλαμιακή πεοπαλιδρόμηση. Εγώ θέλω να κάνω στον φίλο που έκανε αυτή την ε, ωραία Έχουμε γίνει ε, όλοι για, για το σχολιασμό για το συνάδελφο το Δανέζι και για όποιον ε, έχει την εντύπωση. Ότι είμαστε ελεύθεροι σήμερα. Δεν ξέρω να το ρωτήσω. Όχι, όχι μόνο εδώ, Διεθνώς Α, διεθνώς, ναι, σωστό. Ε, αν θέλουν, μπορώ να του φέρω τι συμβαίνει με κάποιον στι Ηνωμένε ναι. Πολιτείε, εάν τολμήσει να πει ότι δεν ανήκει σε κάποιο χριστιανικό δόγμα. Σε κάποιο σέκταρ, δηλαδή του το χριστιανισμού. Το έχω, το έχω δει εγώ, αυτό το έργο στην Αμερική. Λοιπόν, του λέω δε εδώ. Τους λέω τους δε εδώ ότι θα υποστούν έναν αποκλεισμό απίστευτο Λοιπόν εγώ μπορώ να τους πω Επομένως μην περιμένουν από τους ανθρώπους να το παίζουν ήρωες εκεί που δεν χρειάζεται Ναι με ψευδόνυμο για τον καναπέ Όχι δεν μιλώ Α, για αυτόν που μιλάει με ψευδόνυμο Αυτόν τον περιφρονώ κατά κράτο αρνούμε να απασχολήσω το μυαλό μου πάνω από 30 δεύτερα Εντάξει, δηλαδή. με αυτόν. Απαντώ στο φίλο που έκανε το ωραίο σχόλιο mm. για τον Δανέζη που κάνει πραγματικά πάρα πάρα πολύ χρήσιμο έργο το συνάδελφο. Λοιπόν, ας πω εγώ αγαπητοί φίλοι ότι το New Age Foundation, δηλαδή νέα εποχή που λένε σήμερα όλοι και την ανακαλύψανε χτες προχτές και αντιπροχτές, έχει ετοιμαστεί. Από την Καλιφόρνια, όπου εκεί είναι όλες οι σχολές, Ευαγγελιστέ, Μορμόνη, Χρουμού, Σου, Του, Ψου, Ωμέγα και έχω και έντυπα εγώ στα χέρια μου που τα μάζεψα τη δεκαετία του 80 και είναι εκδόσεων 71, 72, 73, 75. Κοιμηθείτε, ύπνον βαθύνε και ξαναρχάσαστε εδώ να το συζητήσουμε. Από δω ότι ακόμα Αλμπέπε το την εκπομπή γιατί οι Ελλήνε με την κυρία Μαρία Τζάνικα δεύτερα 8 με 10, ακολουθεί μετά τι 10 η εκπομπή από το στούνι τη Κρήτη με την κυρία Νάντι Παπαμίτσου Στου καιρού, το διάβαμε Να πω στον Τόναλ ότι έχει κολλήσει το παιδί αυτό στη δεκαετία του 70 Εδώ μιλάμε για τον Άδωνη και για τους σταυρωμένους Και μου λέει για διαστημόπλια Νομίζω ότι είχε φύγει αλλά ξαναγύρισες Γι' αυτό ήρθε η κρίση γιατί είμαστε όλοι στον κόσμο μας αγαπητοί φίλοι Και ο Κάθενας λέει ό,τι του γατεύει δεν λέμε ότι είναι, δια... ότι είναι λάθος είναι εκτός χρόνου και τόπου. Δηλαδή σε άλλη εκπομπή αναφέρουνε άλλα θέματα έναντι άλλων θεμάτων. Δεν μπορώ ούτε να λυπηθώ. Ούτε να λυπηθώ δεν μπορώ. <σοκλή> Αγοράστε και ζωνάρι με πολλές τέπες γιατί έρχεται μεγάλη από το σύστημα και μετά α, α, καθίστε εδώ να λέτε ότι μαλακία σας κατέβει κρυπτόμενη Παρακαλώ τι θέλετε Χωρίς να τους λέω τέτοιες κουβέντες Αυτά είναι δικά μου ρε παιδί μου <Λε> Εγώ απαντάω αφού αφορά τον Αλμπέντο εγώ απαντάω δεν απαντάω εσύ Εσύ απαντάς σε που σου κάνουν και αφορούν τα θεματάκια που φέρνεις εδώ πάντα και που τα επεξεργάζεις όλη τη βδομάδα για να εκτεθείς σε δημόσια θέα κάτι που ηλίθια υποκείμενα μην πω αντικείμενα δεν έχουν το στένος να το κάνουν ούτε από το τσάτ είναι αδελφές καρακραγμένες καρποδίνη speaking λοιπόν <laughs> τελειώνει η εκπομπή σας ε, σούμα τι θέλω, να πεις ναι. να ε, Θέλω να... Δεν έχουμε τελειώσει το, τη διαδικασία έλλειψης αποφάσεων. Δεν πειράζει. Θα το συνεχίσουμε και όπως θα συνεχίσουμε και τις ψυχολογικές μας παρεμβάσεις. Εγώ θέλω να πω εν κατακλίδη το εξής. Είχαμε πει ότι η ανέλυξη του είδους μας, του ανθρώπου συνιστά ανέλυξη και για την συμπαντική ύπαρξη ναι. και είπαμε ότι ακόμα και τους θεούς τους εξύψωναν οι Έλληνες ανελυσσόμενοι οι ίδιοι προς τα πάνω και βλέπουμε ότι άλλη ήταν η αντίληψη για το Θείο ναι. στον νόμιρο, ναι. άλλη ήταν η αντίληψη για το Θείο μετέπειτα. Έτσι. Η, η υπόθεση των αρχετύπων του είδους μας που μας εξανθρωπίζει, μας ε, λυτρώνει, μας δίνει ελπίδα, μας δίνει κουράγιο. Ε, έχω την εντύπωση ότι μας βοηθάει να ζούμε να. και επιπλέον η συμβολική ιεροτελεστία των μεγάλων γεγονότων της ε, ενζωής φύσης, ναι. αν και εγώ πιστεύω ότι όλη η φύση είναι ενζοη, αλλά τέλος πάντων τις ενζωής φύσεις που ε, συμβολοποιεί τα μεγάλα γεγονότα της ζωής μας και αυτά συνδέονται με την διατήρηση της ζωής στα πλάσματα και την διατήρηση των δυνατοτήτων να υπάρχει αυτή η ζωή και να εξελίσσεται ναι. προς τα άνω, ε, αυτό είναι που παράγει αυτούς τους θεούς ή αυτά τα πλάσματα που θυσιάζονται για το είδος μας. Και ω τέτοια, ανεξάρτητα με το τι όνομα έχουν, θα πρέπει να τα τιμούμε και να τα σεβόμαστε και να επιλέγουμε αυτή την ονομασία που εμείς κρίνουμε ότι είναι πλησιέστερα στο αξιακό μας σύστημα. Έτσι, μπράβο. Σωστά. Σας εύχομαι να έχετε μια Καλή Ανάσταση για μένα άδωνιδος, γιατί εμένα όταν μου λένε Χριστός Ανέστη λέω Άδωνης Ανέστη, γιατί αυτό μου λέει η δική, σου η, αντίληψη. η δική μου ψυχή και αντίληψη και ξέρω ότι περιλαμβάνω όλους αυτούς τους θεούς, όλα αυτά τα εξαίρετα όντα τα οποία είτε υπήρξαν είτε και έπαθαν κάποια πράγματα για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα ή είναι προϊόντα της ανθρωπίνης επίνοιας για να υπάρχουν ως σύμβολα και μετέωρα φωτεινά να φωτίζουν και να επιτρέπουν στη ζωή να συνεχίζει να υπάρχει όπως πρέπει. Λοιπόν... Πιστεύω ότι με αυτή μου την τοποθέτηση καλύπτω και περιλαμβάνω και όλα αυτά τα όντα. Αυτό που δεν περιλαμβάνω είναι, είναι την μη ναι. Το μησος στην άλλη αντίληψη Στο επιτρέπει να, να ε, θέλεις να τσακίσεις και όταν δεν μπορείς να εξαφανίσεις να προσβάλλεις να. Τον άλλον άνθρωπο να. Και να το κάνεις αυτό Κρυπτόμενος Και όχι εμφανιζόμενος Και όχι εμφανιζόμενος Έτσι, Έτσι. Λοιπόν για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε Αγαπητοί φίλοι Σου εύχομαι τα καλύτερα τις μέρες αυτές Να είσαι εδώ Θα είσαι εδώ το, το, το, το Πάσχα Θα σε πάρω κοντά μου θα. θα σε πάρω κοντά μου θα με ακολουθήσει. Πού Όπου γουστάρω ρε φίλε <laughs> Δεν έχεις εμπιστοσύνη Σου έχω εμπιστοσύνη Τελεία έληξε <laughs> Αυτό πάμε Λοιπόν ε, Σε έχουν γεμίσει στο τσάτ αγάπες Χρονιά πολλά Και, πολύ και όλα αυτά, μου Να είναι καλά Και να χαρούν Ανάσταση της πανόργιας Μητέρας φύση Της συμπαντική. Της οποίας είμαστε μέτοχοι ουσία Και ο φίλος μου ο Τζέθρο από την Παιανία Λέει ευχαριστούμε και καλή Αδόνια Ανάσταση Τα σέβη μου Βέβαια, βέβαια Λοιπόν μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα Πάρει των εθήμων και συνηθιών Από το απότατο παρελθόν Μέχρι και τις ημέρες συγκεκριμένες Εύχομαι τα καλύτερα Ακολουθεί ε, σε 5-6-7 λεπτά το πολύ Και εύχομαι να μην έχουμε και τεχνικά προβλήματα Για κάθε τόσο μας την ψηλοπέφτουνε δεξιά και αριστερά Κάτι λούγκρες ε, Η κυρία Νάντι Παπαμίτσουμε Εξαίρε τους καλεσμένου Του καιρού το διάβα εντός ολίγου. Καλή συνέχεια σε όλους.